Είστε φίλοι καθησπέρας, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα εύχομαι. Μουσική καλά Χριστούγεννα. Μουσική καλά Χριστούγεννα. Μουσική Τα Χριστούγεννα. Χριστός. Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Αχ, ας είναι Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Το είπαμε μία, το είπαμε δύο. Το είπαμε δεκαπέντε φορές πόσο να αντέξουμε. Χριστούγεννα έρχονται σε πόσες μέρες είναι. Τι έχουμε σήμερα σε πέντε μέρες. Έχουμε Χριστούγεννα οπότε βάλαμε το ντελάλι Να μα ευχηθεί και να μα ανακοινώσει ότι έρχονται τα Χριστούγεννα. Τι κάνουμε τα Χριστούγεννα, μάλλον τι κάναμε τα Χριστούγεννα. Όταν ήμασταν παιδιά κάποτε, εμεί που το έχουμε προλάβει, πηγαίναμε στο Μινιόν, το μεγάλο πολυκατάστημα. Θα ξανανοίξει με μια άλλη μορφή τώρα. Αλλά τότε ήταν πολύ must. Έπρεπε να πα από το Μινιόν, να βγάλει φωτογραφίε. Μου να δει τα τρενά και τα παιχνίδια. Εκεί πήγαιναν όλα τα παιδάκια και ο Άγιο Βασίλη που ήταν εκεί θυμάται όλα τα παιδάκια που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, μια και είναι έτσι χρονιάρα μέρα, σήμερα να σα ρωτήσουμε. Εσεί πηγαίνατε στο Μινιόν. Έχετε βγει φωτογραφία με τον Άγιο Βασίλη. Έχω βγει φωτογραφία με τον Άγιο Βασίλη στο Μινιόν και πολλέ φορέ. Το Μινιόν είναι από τα μετακαταστήματα των παιδικών μου χρόνων. Εμεί έχουμε α, βρει α, τον Άγιο πολύ... Βασίλη από τότε. Είναι ο ίδιο Άγιο Βασίλη, ο οποίο έχει μεγαλώσει πια. Χρόνια πολλά, Υπουργέ. Κρίμα, δεν σα ρωτήσαμε να είχαμε εξασφαλίσει μια και, και μια δική σα φωτογραφία με τον Άγιο Βασίλη των παιδικών μα χρόνων στείλει, που λέγεται Λάμπρο Μαργόνη. Βεβαίως, κύριε Λάμπρο, το κύριο ένα. Δεν υπήρχε ούτε του. Το θυμάστε, κύριε Βασίλη. Το θυμάστε, παιδάκι, τον υπουργό. Όπω σαν παιδάκι. Ήταν καλό, παιδάκι, άλλα. Εγώ είμαι πλέον παππού τώρα. Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τη φωνή σα θυμάμαι. <laughs> μπράβο. <laughs> ναι, την έχει μέσα στο μυαλό του συνέχεια. Πιο παπάντζασα, η Βασίλη από αυτόν δεν Ότι όταν ήταν ο που και του Άδωνη. Α, η Βασίλης δεν είναι φετινό, περσινό είναι αυτό. Αλλά το θυμηθήκαμε. Επειδή είναι το μηνιόν είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι Χριστουγεννιά και θα πάμε και πιο, πιο hardcore σε λίγο. Οπότε να μείνουμε λίγο ακόμη σε κλίμα Χριστουγέννων και τι ακριβώς γιορτάζουμε και να είμαστε τυχεροί που το γιορτάζουμε. Δεν απαγορεύεται Απαγορεύεται να έχεις οτιδήποτε παραδοσιακό. Απαγορεύεται να λες ότι είσαι χριστιανός, θα απαγορευτούν τα Χριστούγεννα, θα απαγορευτούν τα πάντα. Ο αντιχριστός ήλθεν. Τόσοι όσοι δεν πιστεύουν στον αλάκα! Πυθίκια! Επυθίκια! Οι άνθρωποι αυτοί, ο, οι συμπολίτε μα, ο κύριο Παύλο Δεγκρέσ και ο κύριο uh, Νικόλαο Δεγκρέσ, είναι Έλληνε χωρί καμία αμφιβολία. Έχουμε και τους βασιλείς μας πια Δεν λέγονται ντεγκρές Ο Ντεγκρέ, του ντεγκρέ <laughs> Θα είναι στην γενική και του ντελαμαγγέν Είναι ο άλλος βασιλιάς και ο ντελαμαγγέν Εδώ είναι ο Γιάννης Λοβέρδος που τους προσφώνησε Πρώτος βουλευτής με το ο επίθετό τους Το επώνυμό τους ε, Και λίγο πριν ήταν ο Λεωνίδας Γεωργιάδης Αδερφός του Άδωνη Και εκεί ανάμεσα στον Τυμπανιστή Σε ρόκ, εκδοχή, είδα ο Βελόπουλο που έλεγε για τον Αλάχ και όλα τα υπόλοιπα Χριστουγεννιάτικα, κοκτέιλνγκ όλα αυτά. Ε, επειδή έχει γίνει αυτό το θέμα με του βασιλεί και πήραν, θα πολιτογραφηθούν, θα πάρουν επίθετο και θα ζουν κι αυτοί όπω όλοι εμεί πάρα πολύ όμορφα σε αυτή την όμορφη χώρα, όλο αυτό το θέμα έχει απασχολήσει γιατί γίνεται και μια κριτική στη Νέα Δημοκρατία ή, εν πάση περιπτώσει, ε, λέγονται διάφορα και ο Άρη το πρωί ε, ήθελε να κάνει ένα παραλληλισμό μεταξύ τη βασιλεία. και τη δικτακτορίας του προλεταριάτου. Εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Μέχρι και κυβερνητικά στελέχη σηκώνονται και με ένα ύφος. Τι λένε. Ε, λένε ε, πρώτα... θα αποδείχνουν το Σύνταγμα βγήγονται κάτι, το... κάτι διακηρύξεις σε τέτοιου τύπου έτσι να τους βάλουμε τότε να κάνουν και μετάνοιες να περιφέρονται γύρω από τη Μητρόπολη στα γόνατα ναι, δεν το ή να ανέβουν ναι. την Τίνο πάνω κάτω, ξέρω καμιά δεκαριά φορές για να, <συ birthdays> ο, για ναι, ναι, ναι, να δώσουν πίστη στο Σύνταγμα. Την ίδια ώρα που υπάρχει πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, το οποίο αναφέρεται στην επιδίωξή του περί δικτατορίας του πολεταριά του. Ούσος Χριστός και όλα τα κακά Και το ίδιο κόμμα αυτό απαγορεύουν, τα, τα, τα μέλη αυτού του κόμματος απαγορεύουν σε άλλους ανθρώπους, απαγορεύουν σε άλλους ανθρώπους να κάνουν συγκέντρωση για οποιοδήποτε θέμα θέλουν εκείνοι. So, Την ίδια ώρα που υπάρχει πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, το οποίο αναφέρεται στην επιδίωξη του περί τη δικτατορία του προλεταριάτου. Ο ΙΜΕ! Πολύ καλά το λέει εδώ ο Βελόπουλο. Το ΙΜΕ! Ο, Ιμέ, ο Ιμέ Δύο φορέ. Για τη δικτατορία του προλεταριάτου. Αν είναι δυνατόν να συζητάμε και να υπάρχει κόμμα που να μιλά για τη δικτατορία του προλεταριάτου. Εμεί, όπω όλοι ξέρουμε, έχουμε δημοκρατία. Και όλα γίνονται δημοκρατικά. Για όλα αποφασίζει ο λαό. Αυτό είναι η δημοκρατία. Άλλωστε, με δημοκρατικό τρόπο κόψανε δώρα Χριστουγέννων και συντάξει πριν περίπου 10 και κάτι χρόνια. Με δημοκρατικό τρόπο ανακεφαλαιοποίησαν τι τράπεζε και τα φόρτωσαν στι πλάτε μα 50 ολόκληρα δισεκατομμύρια. Μα ρώτησαν. Ο λαός είχε λόγο. Με δημοκρατικό τρόπο βγαίνει το 99% των απεριών παράνομε, γιατί υποτίθεται είναι συνταγματικά κατοχυρωμένε. Με δημοκρατικό τρόπο έχουν τα κανάλια ολιγάρχε και πλασάρουν μονόπατα. Στην καλύτερη περίπτωση, στην εικόνα τη πραγματικότητα. Με δημοκρατικό τρόπο οι εφοπλιστέ πληρώνουν εθελοντικά φόρου. Με δημοκρατικό τρόπο οι έγκυροι, οι παγκόσμιοι οίκοι Λαμογιών βαθμολογούν χώρε με ΑΑ, η ΒΒΒ, η ΣΕΣΕΣΕ, η ΦΙΤΣ, η ΜΟΥΝΤΗΣ και όλοι οι υπόλοιποι, καθορίζοντα τι ζωέ εκατομμυρίων ανθρώπων όταν στι 23 Απριλίου του 2010 που ο Γιώργο Παπανδρέου μα έβαζε από το Καστελόριζο στο Δούνο του λόγω χρεοκοπία, αυτοί οι οίκοι μα είχαν με ΑΑΑ. Έτσι μα είχαν βαθμολογήσει, δεν είχαν πάρει χαμπάρι τι γίνεται, δεν είχαν πει τίποτα, δεν είχαν αξιολογήσει τίποτα, με δημοκρατικό τρόπο πάντα. Με δημοκρατικό τρόπο περνάνε οι άσχετε τροπολογίε νύχτα, στο γνωστό κτίριο τη Πλατεία Συντάγματο, τη Βουλή, όχι τα άλλα. Με δημοκρατικό τρόπο το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί τι ζωέ των άλλων υπουργών, βουλευτών, επιχειρηματιών. Με δημοκρατικό τρόπο κυβερνούν τη χώρα δέκα οικογένειε επιχειρηματιών και τρει οικογένειε πολιτικών, σχεδόν βασιλία. Όχι και Ντεγκρέ, όλα τα υπόλοιπα. Με δημοκρατικό τρόπο γέμισαν αυθαίρετα τα Μεσόγειο εδώ και δεκαετίε, καταστρέφοντα το ατικό τοπίο. Επειδή δεν θέλουμε τη δικτατορία του προλεταριάτου και έχουμε δημοκρατία, θυμόμαστε τα καλά. Και όλα στη δημοκρατία γίνονται με δημοκρατικό τρόπο. Με δημοκρατικό λοιπόν τρόπο η κυβέρνηση εξελέγει με το 41% όσων ψήφισαν, δηλαδή το 22% του συνόλου του ελληνικού λαού. Δεν τη θέλει, το 78%. Με δημοκρατικό τρόπο θα πεταχτήσει στο ράντζο ή στην καρότζα αγροτικό αυτό που δεν έχει λεφτά. Με δημοκρατικό τρόπο θα χάσει τη ζωή του εξάχρονος Θωμάς που τον γύριζαν με το ασθενοφόρο από τα Γρεβενά στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Πάτρα χάλασε ασθενοφόρο, βρήκαν άλλο, δεν πρόλαβαν και δεν έβρισκαν και εντατική. Με δημοκρατικό τρόπο θα έχει τις ίδιες ευκαιρίες το παιδί της Εκάλης με το παιδί... από το εγάλο ή τις Δυτικές Συνοικίες της Αθήνας. Με δημοκρατικό τρόπο, αν συζητήσουμε σε μια παρέα τώρα εμείς εδώ, εγώ και ο Κύρκος, για ένα τρίμερο στην Κορινθία, την επόμενη ο περίφημος αλγόριθμος θα βγάλει στα κινητά ξενοδοχεία της Κορινθίας. Με δημοκρατικό τρόπο ακούει και πλασάρει. Με δημοκρατικό τρόπο ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό... Με δημοκρατικό τρόπο θα πεταχθεί από τον καταπέλτη του πλοίου στη θάλασσα ο Αντώνης Καριώτης, γιατί άρχισε 5 δευτερόλεπτα όταν ένα άλλο πλοίο παλιότερα περίμενε με κατεβασμένο τον καταπέλτη την Ελένη Μενεγάκη μισή ώρα. Με δημοκρατικό τρόπο δεν θα τιμωρηθεί κανείς για το έγκλημα στα τέμπη και α είχαν προειδοποιηθεί από το προλεταριάτο όταν έστειλαν επιστολές στα σωματεία του Πάμε και τις αγνοούσε ο γόνος Καραμαλής και οι υπόλ Με δημοκρατικό τρόπο είναι όλοι έξω, ενώ είναι μέσα ο Νίκο Ρωμανό, επειδή βρέθηκε ένα αποτύπωμα σε μετακινούμενο αντικείμενο σε μια σακούλα. Όπω παλιότερα είχε μείνει μέσα ο Θεοφύλου για πέντε χρόνια και η Ριάννα για ένα χρόνο. Ο Ινδιάνο για εφτά μήνε με δημοκρατικό τρόπο μπήκαν φυλακοί, ενώ δεν είχαν κάνει τίποτα, θώθηκαν από τη δικαιοσύνη αυτή. Με δημοκρατικό τρόπο χάνουν τα σπίτια του οι άνθρωποι που έτυχε να συμβεί κάτι στην οικογένεια, ακόμη και αν είναι ανάπηροι υπερίλικες. Με δημοκρατικό τρόπο η Ελλάδα είναι η χώρα με την ευνοϊκότερη μεταχείριση του πλούτου ανάμεσα στι χώρε του ΩΣΑ. Έρευνα του ΩΣΑ το λέει αυτό. Με δημοκρατικό τρόπο τα λαμόγια τη Ενέργεια και τη Χελά Πάουερ έφαγαν τα λεφτά. Έμειναν μέσα, θυμόσαστε αυτέ τι εταιρείε παλιά. Έμειναν μέσα κάτι μήνε και τώρα είναι πάλι έξω αξιοσέβαστοι οι πολίτε, κάνοντα πάρτι στη Μήκονο, και τότε το κάνανε, και έχοντα δικηγόρου κυβερνητικά στελέχη. Με δημοκρατικό τρόπο, το 95% των φόρων μαζεύονται από μισθωτούς, συνταξιούχους και μικροεπαγγελματίες. Με δημοκρατικό τρόπο, λοιπόν, θα έρθει αυτό που πρέπει να έρθει και περιγράφεται με μία μόνο λέξη. Έστειλα ερώτημα στην Κομισιόν και μου απάντησε Συλλέγουμε στοιχεία από τις χώρε Από τι μεγάλες εταιρείες Μάλιστα. Και από τους καταναλωτές mm -hmm. Για να βάλουμε πρόστιμα Περιμένω λοιπόν, είδα τα πρόστιμα που επέβαλε Ο κύριος Θεοδωρικάκος ο αλλά τι, Σε μεγάλα μαγαζιά Α, Πολύ μράβο. μεγάλα μαγαζιά, μαγαζιά Ποιο είναι Λέβαια. το θέμα, ότι πρέπει πανευρωπαϊκά αυτό το θέμα να λυθεί, διότι ξέρετε τι κάνουνε, εμφανίζουνε κέρδη, μεικτά κέρδη mm -hmm. και στο τέλος βγάζουνε ζημιές. Α, μάλιστα. Πάνε είναι φοβερό αυτό οπότε το πράγμα. Εντάξει είμαστε. Και αφοράμε. σου είμαστε μια χαρά. Με δημοκρατικό τρόπο το κάνουν και αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά έκανε ερώτηση ο αυτιάς, στην Ούρσουλα, οπότε όλα αυτά ετελείωσαν με κε Γράμματα. Εγώ δεν ήθελα να τα πω όλα αυτά τα προηγούμενα και να τα θυμηθώ, αλλά γι' αυτό περί δικτατορία προελταριά του και ο τρόμο να έρθει κάτι τέτοιο, μου θύμισε τα καλά τη δημοκρατία. Γι' αυτό τα βάλαμε στη ζυγαριά και προφανώ νικάει η δημοκρατία. Αναφέραμε εδώ τόσα παραδείγματα που όλα είναι βγαλμένα από τι τελευταίε μια-δυο μια, δεκαετίες αυτού του τόπου, κυρίως τα τελευταία χρόνια που τα θυμόμαστε όλοι. Όμω να μην ξεχνάμε ότι έχουμε Χριστούγεννα. Θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής, πλησιάζουν Χριστούγεννα. Θέλω όλοι να καταλάβετε τι σημαίνει Χριστούγεννα. Φέτος λοιπόν θα λέμε όλοι καλά Χριστούγεννα. Όχι καλές γιορτές και παραμύθια, έτσι. Όποιος απαντάει με καλές γιορτές ή χρόνια πολλά, του λέμε ο Χριστός να μας φυλάει ή ο Χριστός μαζί μας. Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει η λέξη Χριστούγεννα. Η γέννηση του ίσου. On my yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Γεια σας, καλή μου φίλη. Σήμερα θα σας δείξω τι πήρα από τη λαϊκή. Πήρα σελινό και πήρα μαγνητανό. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, αν θέλετε να ξανακάνω άλλα τέτοια βίντεο. Είναι ένας θεός του TikTok. Ο οποίο έχει έρθει από τη Λαϊκή ή από μαγαζιά και τώρα εδώ κρατούσε ένα Σέλινο ματσάκι και ένα ματσάκι Μαϊντανό. Και λέει: Έκανα αυτό, πήρα αυτό από τη Λαϊκή και γράψτε μου στα σχόλια, η φοβερή φράση είναι, αποτυπώνει πλήρω τη δημοκρατία με δημοκρατικό τρόπο. Ε, γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να ξανακάνω αυτό το βίντεο. Ποιο βίντεο, να πάει στη Λαϊκή, να πάρει ένα Μαϊντανό ή ένα Σέλινο και να μα το δείξει. Ωραίο τύπο, ευτυχισμένο, πολύ τον αγαπήσαμε. Γεια σας, καλή μου φίλη. Σήμερα θα σας δείξω τι ψώνισα από το σούπερ μάρκετ. Πήρα ταραμά, πήρα και σπόρο γαϊδουράγκαθο για τσάι. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να ξανακάνω άλλα τέτοια βίντεο. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μας με μια κυρία μισό μισό. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να ξανακάνω άλλα τέτοια βίντεο. Εξαποστάσεως. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ Βλέπουμε το κασέρι εξ Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να ξανακάνω άλλα τέτοια βίντεο. Ναι, να ξανακάνει τέτοια βίντεο και με το μισοκουνουπίδι και με τη γραβιέρα εξ Με δημοκρατικό τρόπο πάντα γιατί δεν έχουμε δικτατορίε εδώ του προληταριάτου. Να φτούν οι πλεμπαίοι να κάνουν κουμάντο για τι ζωέ του. Αλλά εδώ έχουμε δημοκρατία που κάνουν άλλη κουμάντο για τι ζωέ μα. Πολύ ωραίο. σύστημα όντω δίκαιο πάνω απ' όλα δίκαιο και εμείς έχουμε προτείνει και σε ανύποπτο χρόνο να έρθουν εδώ οι βασιλιάδες Οι άνθρωποι αυτοί, ο, οι συμπολίτε μας, ο κύριος Φαύλος Δεγκρές και ο κύριος Νικόλαος Δεγκρές είναι Έλληνε χωρίς καμία εμβολία. νομίζω λέει φαύλος έτσι όπω τον ακούω δεν λέει παύλος θα το ξανακούσω να το εντοπίσω γιατί πρέπει να λέμε σωστά το όνομα του βασιλιά μας του επόμενου Ε, και αντί για πρόεδρο έχουμε προτείνει να ενθρονιστεί το Φλεβάρι, να φύγει σε Κλαροπούλου και να έρθει ενθρόνηση και να αλλάξει το Σύνταγμα, το Πολίτευμα και όλα τα υπόλοιπα να έχουμε το Φαύλο, Ντεγκρές, mm. Αυτό είναι αντιπροσωπευτικό όνομα, mm. ο Βασιλεύς Φαύλος mm. ε, Αυτά είχαμε να πούμε, αντί 11, 10, 80, 80 έχουμε να πούμε κι άλλα Ε, απλά μέχρι στιγμής, radio.papakiparapolitica.gr, το mail του σταθμού. Ο Δημήτρης Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε τώρα γρήγορα να ακούσουμε τον πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Αλλά τρία. Πρώτη ερώτηση. Τι είδου γυαλιά φοράει ο Κυριάκο Μουτσοτάκη, το βάλατε και χθε. Τι είδου. Από κάτι φύκια. Τι φύκια. Τη Ποσειδονία, τα λεβάδια. Όχι, όχι, τι είδου φύκια. Για να ταξιδέψει κορδέλε. Εννοείται. Αυτό τι είπε. Από ανακυκλωμένα, ανακυκλώσιμα, λέει... τι είπε. Δεν δεν λέει ανακυκλωμένα, λέει ανακυκλώσιμα φύκια. Εγώ φοράω τα γυαλιά από, ανα, από ανακυκλώσιμα φύκια. Α, που ανακυκλούνται. Ανακυκλώσιμα είναι αυτά που βρίσκονται στη διαδικασία τη ανακύκλωση. Ανακυκλωμένα είναι αυτά που έχουν Ηδη υποστεί την ανακύκλωση και έχουν γίνει κάτι άλλο. Και εσύ που ξέρεις τι φοράει. Μπορεί να φοράει αυτά που είναι στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Να μην είναι το τελικό γυαλί. Ναι, είναι τόσο βήμα που μπορεί να φοράει Σας και παρακαλώ ανακοινώμενα. Μπορεί απλά να ναι. μην είναι το τελικό γυαλί. Φορ... Να είναι in progress αυτό το γυαλί που φοράει. In progress, ακριβώς. Ναι. Ελληνιστή. Έλα ρε Αποστολή, Σικωσέτο. Ελά τι θε. Να σου πω, οι κατώνακε πριν λίγο βγάλανε το Αστραχάν, τον εκπρόσωπο τη κυβέρνηση. Μεγάλο Αστραχάν, πράγματι. Λοιπόν. Αν είχε πρόσωπο... ένα που λένε κυβέρνηση, το βάλε εκπρόσωπο. Εντάξει, τον εκπρόσωπο. Mm. Λοιπόν. Και τον ρωτήσαν αν, αν υπάρχει προοπτική να πάρει αυτού από του παρτιάδε στη Νέα Δημοκρατία. Και η Νάγκε λέει ότι εξετάζουμε όλου του ανθρώπου στη Νέα Δημοκρατία και αυτό αποκλείεται. Ανθρώπου με εγκληματικέ οργανώσει αναμεχημένου δεν μεταφέρουν. Νεροκρατία. Ο Πλεύρης που ήτανε, ο Βορύρης που ήτανε, ο Άδωνης που ήτανε, ύποσταν σε καμιά επέν κάτι τέτοιο... Έλα τώρα, αυτά δεν μπορώ τώρα. Μη μένετε σε αυτά που μας διχάζουνε. Δεν είναι σωστό. Συμβαίνει. Παντού. Μας δουλεύουνε ψηλογαζί μου φαίνεται. Άντε να ξυπνήσουμε. Σόπα. Yeah. Πρώτη φορά άκουσα τον Μαρινάκη να μιλάει στην εκπομπή πριν από τη δική σας. Δεν τον είχα ξανακούσει. Διαπιστώνω με μεγάλη χαρά ότι έχει κάνει σε όλα τα μαθήματα ρητορικής και δημαγωγίας ο Άδωνης. Γιατί, τι είπε? Έχει μια ροή λόγου με ιρμό. Και λιδωρούσα την ελληνική αγωγή της Ευγενίας, ναι. δεν την Ευγενία. Η πρώτη ζεύξα σαβόν αρωτήρα τένοντα. Εσείς είσαι η πρώτη... Που έχει ζεύξει τα βόδια για να σέρνουν να τραβάνε το άρωτρο. Φαίνεται τεκμηριωμένο ενώ δεν είναι. Με πολλά ψευδή στοιχεία. Ναι, πάμε. Μακριβή. Η Γκλίξπουρ. Όλα τα θέματα θα φτιάσουμε. Ελά, άστο, δεν προλαβαίνω. Όχι, όχι, όχι δεν μου να το πω. Παύλο του Κωνσταντίνου και του Άννου. Μπορεί να υπάρχουν και περισσότεροι. Δεν είμαι σίγουροι ότι είναι ένα. Ο άλλο εντωμεταξύ έχει μπει τα επίθετα. Θα απολυτογραφηθούν, θα το πω εγώ το επίθετο. Με το επίθετο χαραμοφάηδε. Καλό, αλλά και να το πρωτοδώσει. Μετά θα πρέπει να πάρει ο Κυριάκο, θα πρέπει να πάρει όλη η οικογένεια. Πο επίθετο δε Επώνυμο έχουμε πει, αλλά ξέρω τι γίνεται. Εσύ δεν ακούς ο Θήμιος και ο Θήμιος δεν ακούει το λαό. Τα κέντρα τα λεγόμενα. Ε, α, τα ξένα κέντρα όμως μας ακούνε όλους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, τέξε, ας πότε σταματάτε. Σήμερα, Παρασκευή. Α, μπαρντών, δεν έχω συντονιστεί. Καλές γιορτές, καλά να περάσετε ραντεβού 25 Ιανουαρίου στην Παράσταση. Καλά δεν μου λε πότε είχαμε τελευταία φορά τι ευρωεκλογέ. Πέρσι. Εχθέ καταλάβανε ότι 450.000 ευρώ οι σπαρτιάτε τα πήραν για τι ευρωεκλογέ, αλλά δεν κατεβάσανε κόμμα σε ευρωεκλογέ. Πέρασαν λίγοι μήνε, αλλά το καταλάβανε. Ε, αργούν λίγο οι διαδικασίε, αλλά να αποτέλεσμα γίνεται. Υπάρχει. Πάντω δεν είναι πολλά τα λεφτά, εντάξει. Να μην κατεβάσει κόμμα και να πα σε 350.000, καλά είναι. Και λέει πήραν μέχρι τώρα ένα εκατομμύριο οι σπαρτιάτε. Εντάξει, πάλι καλά είναι. Θα μπορούσε να έχει περισσότερα, αλλά εντάξει. Κοιτάξτε, μπορούμε να γίνουμε εκατομμύριοι, όχι. Έχει πολύ λαό, άμα κατεβάσει κόμμα, ένα εκατομμύριο το έχει για πλά. Σκέψου το, δίνω πρόταση. Ένα εκατομμύριο, νομίζει ένα εκατομμύριο. Εμένα τα λεφτά πάνε ανάλογα με τα ποσοστά. Ανεβαίνουμε κι άλλο δηλαδή. Πα καλά, πώ θα, θα γίνει να μα κατεβάσω εγώ. Τι κάθεται και κάθεται τώρα και γεννήσει κλέμμα και ακούσε εμά. Άρα δεν είναι αλλιώ. κατεβαίνει το κόμα, στο λαό σου και θα έχει και το λαό και θα έχει και τα εκατομμύρια την τσέπη. Λοιπόν, άκου την πρόταση. Μ' αφήσει κανένα. Ετό προχώρα το. αυτό. Πε το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα! Τα Χριστούγεννα! Χριστός! Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα! Εδώ έχω μία μήνυμα από μία Κροάτρια, την οποία την γνωρίζω κιόλας και δεν λέει καλά Χριστούγεννα, λέει καλές γιορτές... αφού ακούσαμε και τον Βελόπουλο, ακούμε και τον άδων, να περάσει το όμορφο και καλή ξεκούραση Σπύρος, Ναταλία η ακροάτρια είναι Ναταλία, ο Σπύρος είναι ο Σπύρος ε, και από κάτω υστερόγραφο το πρώτο θα διαβάσω οι εκπαιδευτικοί πάντως δουλεύουμε και την Δευτέρα δεν καταλαβαίνω τι εννοείς επειδή όμως είσαι εκπαιδευτικό, θα ακούσουμε κάτι παιδικό Στη χρυσό, πέτρα κυλκής και βγάζανε χρυσό τα U.E.F.O. Τα μεγάλα. Γεια χέρια, για Εγώ παιδί μου είμαι Ευρωπαία, θέλω να μου φέρνουνε λουλούδια. Ταύμα γουρούνια Δολοφόνη. Θε μου με σε μισοτάκι. Δεν είναι που εγώ ήξερα το λευκό Μα λά***α θα παίζει στα βράχια! Θα στη το Σε κάσιμο, ρε, θα ρίσουν, θα Σας αγαπώ πολύ Οργώστε και πάμε Να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή <χι> Απ' τη Νέα Υόρκη Όλα μαζί Ωραία τα ξεκινιάτικα τραγούδια Εδώ ο Γαρμπή και δεν ξέρω ποιος τενόρος Αλλά είναι το τούλι για το μικρό Χριστούλι Λαός τώρα μέρος δεύτερον Κύριο Ο ίδιο? Ναι, θέλω να μιλήσω μαζί την Αγλαεία, μπορώ. Την Αγλαεία λείπει. Ποια είναι η Αγλαεία? Μπορώ να με σου πείσω ένα τηλέφωνο να με πάρει. Η Αγλαεία? Ναι. Ποια είναι η Αγλαεία? Θα να τη βγάλω στον αέρα, πες, πες. Ναι, να με βγάλω στον αέρα, να μιλήσω με την Αγλαεία, μπορώ. Μιλήστε με μένα. Ναι, ναι, εγώ θέλω να μιλήσω με την Αγλαεία. Ξέρε παιδί μου, μανία τώρα, όχι δεν μπορεί. Θα okay. μιλήσω με την το... Αγλαεία, πες. Ναι, δεν με αφήνει. Να παρεξήθηκε όλα. Apóstoli Ela Yuhu Era la cara me banana Λε ή τι θα γίνω αυτή τη δυνασημα πουλέρα γιατί δέσαι το, το κράτο 428.000 ευρώ το Υπουργείο Ιστορικών και την ακρίβεια για να κάτι να πληρώσει το πρόστιμο, το οποίο έφαγε για του επιφανεί δοντιάτρου. Βρίσκω μία λίστα στο ίντερνετ επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Γιατί δεν στέλνει το πρόστιμο στου επιφανεί ο να το πληρώσουμε και θα πρέπει να το πληρώσουμε εγώ κι εσύ. δεν και στο κάτω κάτω επιφανεί, δεν του βλέπω. Πού είσαι ανώμαλε? Ρε Μαλάκα, τι σε παίρνω τότε, σου έχω πει δέκα που μιλήσει, σου, τίποτα δεν έχεις βγάλει, δεν καμιάζε. Τα έχω βγάλει μωρέ, σταμάτα την κρίνια, δεν αντέχω, δεν αντέχω. Λες Λε, και είμαστε παντρεμένοι τόσο καιρό. Αφού κάθε μέρα σε παρακολουθώ, ρε Μαλάκα. Κάθε μέρα ναι, αλλά δεν μπορώ, λες κι Πάντα θα και πάντα θα φταίω για κάτι, όχι. η τράπεζα. Τι, τίσα, ρε, πάλι, Ναι, καλέ πάνω του τα κάνανε, σου λέει τώρα, εντάξει. Α Μα... είναι η αρχή του τέλου τώρα. Ε. Ο Μητσοτάκη Α... καλύπτει όλο το φάσμα από ακροδεξιά μέχρι αριστερά. Δηλαδή το πιάνει, άσε με τώρα. Μα... Δεν το δανάρχεται Είμαι αχταρμάς Γαμάει και δεν είναι ο Μητσοτάκη μαλάκα. Ένα τάλιρο πλήρωσα για 50 ευρώ με Τα μουνόπανα του γάμισε. Πάνε το χαπάρι. Τώρα θα πάρει και το καθελάκι. Θα γαμίει και θα δέρνει. Μόνο Μητσοτάκι. Να σου πω κάθε φορά θα σε προσφωνώ διαφορετικά, γιατί βλέπουμε Τιμείτε να πούμε το άλλο το πατσαβούριο ο κατορυμμένος ο Ταριφάκος και σε λέει και ένα έτσι. Θα σε προσφωνώ διαφορετικά κάθε φορά μωρό μου. Αποστόλη! Ένα μπράβο στο παλικάρι που έκανε το δεξιό τη προάλλε τόσο πιστικά. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω όμω ότι όλοι έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή σε ένα διάλογο που δεν θα έλεγε ούτε το πιστήμα. Αφενό, το... αφετέρου για να είναι τόσο πιστικό, μήπω κάτι έχει μέσα του. Κάτι κρύβει. Α, τρόμαξα λέω. <laughs> Κοίτα, ναι. Αν είναι δεξιό και όντω τα πιστεύει αυτά, μπορεί όντω να έχει κάτι μέσα του. Ελά, τι κάνει. Εσύ όλα τα έχουμε. Έχουμε φασίστε, έχουμε δεξιού, καφίγια του κερατά. Τα έχουμε και βασιλιά. Ελπιθείτε μα, Βασιλιά. Γιατί, βα το... Βασιλιά, μα έλειπε. Βασιλιά θέλουμε. Εσεί δεν θέλετε να διαλέξετε ένα επίθετο. Μα, μα έχω επίθετο. Δεν Να το θέλουμε, δηλαδή. Ε, τα παιδιά του κοκκού. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, το να μου τον πελάσουμε σε τι μα κάνει κάθε μεσημέρι να πούμε. Όχι, Βασιλιά, μα... γιατί δεν κατάλαβα. Ρε, αφού... Έτσι κι αλλιώ δύο-τρει οικογένειε μα κυβερνάνε. Να μα κυβερνήσει μία, να ξέρουμε. Σω então dá, se Έλα, κουρέτα! Ρεκουρέτα! Έλα! Έλα, κουρέτα μου, τι κάνει! Καλά, εσύ! Τι μου λε, ψάχνουνε για όνομα να δώσουν, λέει. Σπρίκι, Ναι! Πώ να του πούμε? Ποιο παύλο! Ποιο! Ποιο! Αυτό! Ένα-μυδέν! Βασιλόπουλο! Βασιλόπουλο! Ναι! Γιατί? Α, Εντάξει! Γιατί? Μην Από το Βασιλιά Βασιλόπουλο, α πούμε! Ναι, ναι. Oh, oh, oh, oh, oh. Έχει πέσει επίπεδο. Ήλπιζα τώρα πριν τι γιοτέ Τέλο πάντων, Να καλά. Λέμε κι εμείς με τις Πέμπτες, έχουμε ανοίξει μια περίεργη θύρα. Κάθε μέρα είναι Πέμπτη. Αστία Πέμπτης κάθε μέρα. Ε, αυτή είναι η τελευταία εκπομπή και της χρονιάς και της εβδομάδας, γιατί από σήμερα τώρα που θα τελειώσουμε βγαίνουμε σε άδεια. Ε, οπότε να ευχηθούμε καλές γιορτές, καλές γιορτές, καλές στιγμές, καλές παρές, καλό προλεταριάτο. Υγεία, αισιοδοξία και εύχεια, δύναμη και καλή αντάμωση με τη νέα χρονιά. Λα, λαός με τις παραγγελίες του αφιερώσεις του, Γιώργος Πιέρος αμέσως μετά. Εμείς με τη νέα χρονιά. Γεια σας. Για την Παρασκευή Θέλωτος Βάρα, αφιερωμένο σε αυτόν το δεξιό και τις τράπεζές του, για τις οποίες ανησυχεί περισσότερο για τα ίδια του τα παιδιά, το Θέλω μίξ με εκείνο το τραγούδι που λέει ότι οι αντάρτες μπήκαν στην Άουσα και έκαψαν τις τράπεζες. Καλησπέρα, ο κύριο Καλαμούκη. Ο άλλο. Σα ακούω από χτε, μάλλον όχι εσά δηλαδή, τον συνάδελφό σας το συνάδελφό το... σα εδώ. Πολύ πρόλογο. Πάμε λίγο. Ναι. Έχει μία μανία με τι τράπεζε. Ναι, τι δηλαδή... θέλει δηλαδή, πείτε το. Ναι, να πώς κλείσουν πώς... Είναι... οι τράπεζε, να καταστραφεί η οικονομία. Το... Ε, τι θέλει δηλαδή. Ξυπνάει ο δεξιό μέσα σα και δεν μπορεί να το κρατήσετε. Καταλαβαίνω. Δεν ξυπνάει ο δεξιό μέσα μου, είμαι δεξιό. Α, είναι, είναι... ξύπνιο. Γιατί ξύπνιο και δεξιό συνήθω είναι ένα παράλογο σχήμα. Τι, τι προτείνει ο συνάδελφό σα για τι τράπεζε, Όχι. Μπουρλότο. Estrofen, dizca que boliza con gallo pica, ay de Και πώς θα λειτουργήσουν. Ρε να όλα τίποτα. Καψανε την τραπεζά κι όλα τα χαρτιά Για να ξεχρεώσουν τη φτωχολόγια, ε, τη φτωχολόγια. Ε, τη φτωχολόγια. Να πάνα Να όλο το τραπεζικό σύστημα. Πάθε <Τι> σπαρακό Ανέλπιστο, δεν το περίμενα. Καλημέρα! Ανέλπιστο! Θα <πως, σ Cathodimentalic> σου πω, αύριο βγαίνει ο Καζατζήδη, το ξέρει, σε. Τι βγαίνει? Ο Καζατζήδη, ρε, ήταν μία, υπάρχει. Ωραία. Ε, και βάλαν ένα βάστορα εκεί πέρα, δεν ξέρω τι. Με κάτι πελίσια και αυτό, τον βάλανε να κάνει το τραγουδιστή. Λοιπόν, ο Ξεφερόμενο δεν τον ξέρει τον, τον, τον, τον Τζαλίκη και πήγε και διάλεξε τον βάστορα. Πάλε λίγο τον Τζαλίκη μεθαύριο. Ε, ε αυτό είναι ο σωστό, ο Καζατζήδη. Αυτό είναι ο σωστό, αλλά μάλλον δεν τον έχει ακούσει. Και. τη δεύτερη φορά. I'm far Θα ανάψει το κέφι, Μετά θα βάλεις και θα σημάνουν οι από πλέον. ταν ταν ταν. Αυτό το χώμα είναι δικό του και δικό μα. Θα μας δηλαδή. Πεθαν το χωριό Γεια σου Απόστολε, καλά είσαι? Γεια καλά Γράβο Θέλω να κάνω μια, παραγγελίε παραγγελίες για την είναι Παρασκευή Είναι δυνατόν? Δύο παραγγελίε για την Χριστουγεννιάτικη, πες Ωραία, λοιπόν Θέλω τον Ιρακινό Που πήγε στη Γερμανία μετανάστηση Και τώρα ψηφιζή κουκουε Έλα Ραποστολή, καλησπέρα αδερφέ. Ο μετανάστας από τον Βερολίνο είναι. Έχω και Έλα, πάλι, σε παροτιλέπονο. Ιράκοινό σύμμακο, από το Ιράκ, από Παβιλονία κατάγομαι. Ιράκ, με κάπα um... ή μενή. Ποιο είναι το σωστό. Κάπα, κάπα ρε, κάπα, κάπα. Κάπα, σύμμα, κάπα. κάπα. Αυτό ήθελα να ακούσω. Κουκουέ, δαγκωτό. Κατάγομαι από μια χώρα, κατάγομουν και ακόμα κατάγομαι, τέλο πάντων, που είχαμε ένα κάρκι. Διότι σαν τη αφού. Δεν μπορούσαμε. Δεν είχαμε το δικαίωμα ω άνθρωποι να νιώσουμε άνθρωποι να πάμε να ψηφίσουμε. Ήμουν στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Παντρέφει καλλιέδα, κανένα παιδί μου. Το παιδί μου γενικά και στην Ελλάδα, το παιδί μου έχει ελληνικό διαβατήριο. Εγώ δεν είχα. Εγώ τα μέσα να με απελάσουμε. Είχα δω στη Γερμανία. Δούλευε στη Γερμανία. Τώρα εδώ και 2-3 μήνε έχω πάρει. Το γερμανικό διαβατήριο, τη γερμανική πικότητα. Είμαι γερμανοσμό πλέον και τώρα θα πάω να ψηφίσω και θα πάω να ψηφίσω Καπακάμπαρεμια. Καπακάβα θα ψηφίζω ρεύμα. Αυτά τα κούνα. Ένα ξένο είναι το γερμανικό διαβατήριο και θα πάω να το ρίξω. Κάπα Και το σημαντικό λόγο γι' αυτό, όχι μόνο ότι δεν μπορούσα να ψηφίσω στη χώρα μου, αυτό που ήθελα να ψηφίσω εγώ ω άνθρωπο και το τι δικαιούμαι, όχι. Ένα από αυτά τα σημαντικά πράγματα ήταν ότι ο Καριόνη ο Σαντάμ εκτέλεσε τον θείο μου δημόσια στην κεντρική πλατεία της Βαγδάτη. Τον κρέμασαν γιατί ήταν κομμουνιστή. Τον κλέμασε τον θείο ο Καριόνη για το θείο μου, για του τόσου αντικοχαμμένου θείου που έχουν φύγει αυτή Οι δαπανίδε ζωή λόγω τη ιδεολογία του μια ιδεολογία! Και να πάνε να όλοι. Και θέλω και να μου βάλει του κουραμπιέδε μαζί με αυτό που έλεγε ο Βελόπουλο. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε Περιμένα. τώρα. Νομίζω ότι είμαστε πρώτη που δοκιμάζουμε δημόσια τουλάχιστον. Κουραμπιέδε τώρα, Μπακογιάννη. Καλώ ήρθατε. Εδώ του έχετε φτιάξει σ αλήθεια τώρα Λε, και χρόνια πολλά Παρακαλώ να πει. Παρακαλώ πάρα πολύ. Αϊντε που, που ήξερε να κάνει κουραμπιέδε τώρα. Για να το αποδείξω σε κάποιου οι οποίοι το αμφισβητούν. Αϊντε που ήξερε να κάνει κουραμπιέδε, κουραμπιέδε, καρβάλι ρε. Παλιοκουραμπιέδε του παρακράτητου του κορονακίου. Στο τέλο να βάλει εκεί που ήσυα μια συνάντηση με τον κόσμο του Μπακογιάννη. Έλεγε αν μαγειρεύει η μάνα του και λέει: Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί φοβάμαι για τη σωματική μου ακαιρεότητα. Okay. Τελείωσε το με σοκολατάκια που λέει και η τώρα. Θέλω να μου πει: να μαμαδίσω το φαγητό, αγαπημένο Δεν θα μου πει. Όχι. Δεν έφταιγεν ο Τόσο ήταν. Δεν ε, μαγειρεύει. Όχι, όχι, όχι. Ε, αρνούμε να απαντήσω ε, για λόγου προσωπική αυτοπροστασία. Τόσο είναι. Ε, υπάρχει αμφιβολία. Δεν τρώγεται. Δεν μιλάω. Βγαίνει σοκολατάκι κάτι. Παραγγελιά για την Παρασκευή, βάλε τον Τόνι Αϊόμι την εισαγωγή μέχρι το πρώτο κουπλέ του Children's of the Grave. Black Sabbath, το ξέρεις. Το rock θέλει γρήγορους ρυθμούς. <σκινήσεις> Όποιος μπορεί να το παρακολουθήσει, το χορεύει. <σκινήσεις> Διαφορετικά περιορίζεται στο ταμπο. <σκινήσεις> Βαράμε τον ταούλη και αυτές θα χορεύουν. Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα κουνούμαλα τη Ελληνοφρένια καλέ γιορτέ και αν μπορεί να κάνει την Παρασκευή που βγήκε ένα νεαρός όταν έκαναν τα εγγένεια στη Θεσσαλονίκη και είχε γίνει viral. Στην τέτοια που έλεγε Ρε, εσύ αυτό βγαίνει κάθε χρόνο και όταν βρέχει και, και παρκάρει του κάδους, ποιο ήξερε δε που έχει ο κάδος φρένα και βάλε τον νεάδο να φωνάζει ότι η Ελλάδα είναι υπέρ πρώτη. Από τη θέση 19 που παρέλαβα, σήμερα είμαστε πρώτοι. Ακόμα δεν το μετρό στη Θεσσαλονίκη, θα χρειαζόμαστε και φέρι πότε εδώ πέρα σε λίγο. Είναι αυτά, ρε, μα... Πρέπει να κολυμπήσω για να φτάσω στο σπίτι μου, είσαι σοβαροί ρε Σήμερα είμαστε πρώτοι Πριν από λίγο ήμασταν πλατείες στο τέλος, δύο κάδι είχαν βγει βόλτα μαλαί Σήμερα είμαστε πρώτοι. Κάνω εγώ, αφήνω τα πράγματα. Σκάει και ένα τυπάσταρο πρέπει να είναι τα σούπερ μοίρα σου λογικά. Προσπαθούσαμε να μαζέψουμε τους κάδους με κίνδυνο τη ζωή μα μέσα από τι θερμοπύλε στην Εγνατία μέσα. Ήξερε ακριβώ τι πρέπει να κάνει. Πώ πρέπει να βάλουμε τους κάδου πίσω, να βάλουμε φρένα. Ποιο ήξερε ότι έχει φρένα ο κάδους ρε μα. Τι γίνεται <laughs> ρε μα, Ποιο οδηγάει κάδους ρε μα. Πού να το πάνε, Υπερπρότη, δεν γίνεται. Μισοτάξια παρακαλώ ρε μήν ξανάνε Θεσσαλονίκη. Τελειώσατε. Καλέ γιορτέ, να περάσετε υπέροχα. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Βάλε το τραγούδι από του κινούμενους πάλι την Παρασκευή. Ε, τι πάλι, τώρα το βάλαμε. Ε, βάλτε λίγο, ρε. Δεν γίνεται. έχει. Όλο... Ε, δε. Το ρε φρένε μαλάκα μόνο. Εντάξει, έλα, για. Λευτεριά στην Παλαιστίνη που χρόνιαστε κι εκείνοι κοντρα στους Βγήκε το Λιζάκι και είπε για την κυρία Καριστιανού ότι δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό επειδή δεν εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Καταρχά πρέπει να σα πω ότι εγώ την είδα την κυρία Καριστιανού, ζήτησε να με δει. Εξήγησα ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει το μόνο αποτέλεσμα έχει να συμποφανθείτε και να δυσφημίζετε η χώρα μα. Ναι, ναι, ναι. Ακούτε με καθυστέρηση, είναι μέρε αυτό. Ναι, το ξέρω. Απλά ήθελα να μου βάλει, φίλε, τι δηλώσει του Τζαβάρα για αυτό το θέμα, για την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, κατάλαβε. Α, ναι, ναι, τη στιγμή κανονικά. Λέτε, ενώ τώρα βάζετε ένα σοβαρό θέμα. Λέτε ότι θα πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. <laughs> Εσύ βάλει τι πιστεύετε. Ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξαρτη. <laughs> να κάνω και μια παραγγελιά τώρα, από αδικά επιβιτοφάκου, αφιερωμένο στον πω το σάλτ και στον άδωνι. Σα παρακαλώ. Πέρχε ευχέ μόνο όταν θέλουμε να πιάσουν τόπο. Εντάξει, θα πιάσουμε κάποια στιγμή. like anyone else E masti perifani gat sides mas ke gafta 8 I oktobriou den milas ye ton elasi Nikis But don't think can fuck you anyway Έλα, <Δελα> είχατε κάνει μια εκπομπή τηλεοπτική, νομίζω δεν ήταν η τελευταία σα. πάντως κλείνατε για Χριστούγεννα, εκεί στον Α. είχατε βάλει το κάρολο of the Bells» και σε κάνει ένα... και καλά ήσου να σε κοινή την με τον Κορμπατζόφ, δημένος Σωριάς. Ναι, <Δελασίς> θυμάμαι. <Δελασίς> <Δελασίς> Είχες πένα πολύ ωραίο κεινάδια <Δελασίς> Αν χωρέσει με το βάλει μαζί με την αυτή τη μουσική, την επαναστωτική, είστε γενιάτικοι... Τρίτα Κορμπατσόφ, η πτώση του τείχους, είχε και τα καλάρις. Ζούμε επιτέλους σαν έναν ελεύθερο κόσμο, με ίσα δικαιώματα, ελευθερίες, χωρίς σειρματοπλέγματα και αίματα. Έπεσε η Σοβιετία και γλιτώσαμε τα σπίτια μας και τις ζωές μας. Τις πήραμε πίσω. Ο κομμουνιστικός κίνδυνος πέρασε. Κι ήρθε ο άλλος, ο καπιταλισμός, με δεκανίκη φασισμό. Τα σύγχρονα τύχη του έσκους που έχτισε έχουνε μπρίζε και κεραίες πια. Και πλέον δεν κάθεσε στα κελιά, κάθεσαν <Συλίου> Βαδίσαμε σε εποχές με ενοχές και φόβους για τα χρώματα. Το μαύρο το δεχτήκαμε για τις ζωές μας, αλλά όχι στο δέρμα του άλλου. <Συλίου> Αφήσαμε να μας γεμίσουν υποχρεώσεις και ανάγκες και δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ. Έχουμε ανάγκη, τι ανάγκε μας. Φοβάμαστε να φεθούμε στην ευτυχία. Αλλά τουλάχιστον είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουν. Συνηθίσαμε σε σωτήρες και το δύσκολο δρόμο της ευθύνης έμαθες να μην τον τολμάς. Ντολμάς. Σαν τολμάς είναι αυτό το σημαδάκι που έχει στο κεφάλι. Ντολμάς ανοιγμένος. Πριν το τύλιγμα. Είμαι διεσδυτικός. Το βρήκα. Θυμίζει και κάτω Ιταλία.